Ζούμε στο κατόφλι του εαυτού μας. Καμιά φορά βρίσκουμε την πόρτα. Άλλες φορές, όχι. Ίσως τίποτε δεν τελειώνει στα αλήθεια. Ίσως ο κόσμος είναι καμωμένο από την αιωνιότητα της κατάληξης. Χρόνια εσωτερικής μάχης. Ξανά και ξανά ιτόμαστε από αυτό που είμαστε. Ζούμε. Δίνουμε αναμνήσεις στη μνήμη μας. Ίσως τα δάκρυά μας είναι το τρίτο μας μάτι. Αυτό που βλέπει το αόρατο. Η θνητότητά μας μας διδάσκει πώς να ζούμε, όχι πώς να πεθαίνουμε. Πολλές φτερούγες. Το βλέμμα. Η φωνή, τα όνειρα. Κι όμως, ζούμε, ερωτευόμαστε, με χώμα πόδια μας. Δεν υπάρχει μονάχα ένα ταξίδι, μονάχα μια μοίρα. Πάμπολε πατημασιές μες στι πατημασιές μου. Πάμπολε μοίρε στάζουν μες στη μοίρα μου. Πιστεύουμε σε έναν Θεό που κρύβεται πίσω από τα σύννεφα. Αυτό που βλέπουμε δεν είναι παρά οι αιώνε τη βροχής. Ξανά και ξανά προσκυνούμε τα εσωτερικά μας ερήπια. Τα ιερά μας λείψανα. Η διαδρομή μας. Δρόμος καμομένος από χρόνο. Χρόνος. Καμωμένο από δρόμο. Δεν ζούμε εκεί που ζει το σώμα μας. Ζούμε εκεί που βρίσκεται το βλέμμα μας. Ταξιδεύουμε. Τα βήματά μας γράφουν τους ήχους του μέλλοντος. Τις μικρές μας απαντήσεις. Ποτέ δεν μάθαμε να μοιραζόμαστε τίποτε ούτε καν τους θεούς μας. Ο καθένας μας δημιουργεί τον δικό του Θεό. Τα δάκρυα είναι αυτά που μας κάνουν πιο αιώνιους. Εμπεριέχουν την αιωνιότητα του νερού. Όπως η βροχή επιστρέφουμε ξανά και ξανά στο σύννεφο που μας γέννησε. Με τον καιρό αντιλαμβανόμαστε πως πληρώνουμε για όλα. Για όσα κάναμε, για όσα δεν κάναμε. Μέσα μας τα χαρακόμματα του ουρανού. Εκεί που οι θεοί μας ζουν και πεθαίνουν. Έχουμε ήλιους πολλούς. Τόσους όσα και τα μάτια μας. Πεθαίνουμε όπως γεννιόμαστε, πολύ νωρίς, πριν να είμαστε έτοιμοι. Ζω στα περίχωρα του εαυτού μου, πολύ μακριά από τα πλήθη, πολύ κοντά στη μοναξιά μου. Στην αρχή μαθαίνουμε πώς να πετούμε, αργότερα μόνον, πολύ αργότερα. Μαθαίνουμε πώς να περπατούμε.